Three, uh, three. three. three. three. three. Κυρίε μου και κύριοι, καλή σα, καλή σα καλώ ήρθατε στο ράδιο Άρτα στου 101.5. Είμαστε εδώ με την εκπομπή στον τοίχο να κουδήσουμε να κομτήσουμε τώρα δεν μιλάμε. Να κουτολίσουμε, ναι. Λοιπόν, βουλέτε. Καμιά ώρα θα είμαστε παρέα. Είμαι ο Γιάννης λαζαρου 26814060 Αν θέλετε να μας πείτε κάτι, να μας μεταφέρετε την άποψή σα, κάτι χαρούμενο τέλο πάντων, κυρία μου και κυρίε μου. Πολλές καλημέρε σε όλου φίλους Εκτός Εκτό που είναι συνδεδεμένοι στην Κουζάνη, μέσω του ραδιοφώνου αετός του Κώστα του Γιόνη. Στην Κύπρο μέσω του ραδιοφώνου RTFM του Νίκο Αμάραντου καλή σας, μέρα, καλή σας μέρα Καλημέρα στην Κυψέλη, καλημέρα στους ζωγράφου, <Τι> Καλημέρα στην Αγγλία Στη φίλη τη Βιβί <Τι> Καλημέρα στη φίλη τη Φωτεινή Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι <Τι> Να είστε καλά, καλή σας μέρα Ελάτε να, κάνουμε, να ξεκινήσουμε να ε, τα βοθρολήματα με τα βοθρολήματα αυτής της κοινωνίας <Τι> είναι η επιλογή Ό,τι πιο βρώμικο Μεταξύ των βοθρολίμάτων Έχει Υπάρξει Να προβάλετε σήμερα Κυρία μου και κυριέ μου Και εκτός αυτού Να σε κυβερνάει όλα Αφορμή για τα βοθρολήματα Με συγχωρείτε όλα είναι πρωί Και πίνετε το καφεδάκι σας Ήταν μια είδηση που μου έστειλε Η φίλη Μαρία ε, Με ένα σύνδεσμο Για να δω ένα βίντεο όπου κάποια βοθρολήματα βοθρολήματα κυριολεκτικά ε, της διανόησης της Ελλάδας ε, θέλουν να κάψουν τη σημαία και κάτι άλλα γνωστή για την ε, γνωστά καμένα, καμένα μυαλά και μου γράφει είναι δυνατόν μου λέει αυτά να είναι παραγωγή του πρόταγκον και λοιπά. Αγαπημένη μου Μαρία κοίταξε να δεις κάτι ε, το, να σου πω, το να το μεταφέρω εγώ τώρα και να το σχολιάσω αυτό το πράγμα απλά θα επιτύχουμε τους σκοπούς για τους οποίους το κάνει αφενό με το πρώταγκον του κυρίου Θεοδωράκιο και αφετέρου αυτά τα δύο καμένα βοθρολίματα, διότι περί βοθρολυμάτων πρόκειται, στον εγκέφαλο. Βρήκαν εκεί να πούνε αυτά τα πράγματα για τη σημαία για να κερδίσουν μεγαλύτερη. Ξέρω εγώ, είναι γνωστή αυτή, μάλιστα τον έναν. Τον είχε φέρει εδώ και ο Δήμαρχο Αρτέων, να διασκεδάζει του Αρτινού. Είναι καλλιτέχνη, ναι. Λοιπόν, τι να, να σχολιάσει τώρα με αυτόν, Τι ακριβώ αγαπημένη μου τηλε, τηλεακροάτρια. Να σχολιάσεις με αυτά τα βοθρολίματα, αυτά είναι βοθρολίματα, ε, αλλά δυστυχώς, δυστυχώς από ό,τι βλέπεις είμαστε πνιγμένοι από βοθρολίματα. Η, η, η κοινωνία αυτού θέλει, αυτά τα βοθρολίματα θέλει. Πλέουσα κι αυτή μέσα σε βοθρολίματα και στην πολιτική. δες, Δε, για παράδειγμα, πάμε. Ε, ανακαλύπτουμε καθημερινά πόσο αγράμμα του καθηγητέ έχουμε στην αρχαιολογία, α πούμε, δεν είναι βοθρολίματα εκεί. Στην πολιτική δεν είναι Στο ποδόσφαιρο δεν είναι Στην αστυνομία δεν είναι στο παντού Στη δημοσιογραφία δεν είναι Τι περίμενες λοιπόν από αυτά τα Τα κοθόνια εκεί πέρα να Να κάνουν Αυτά κάνανε λοιπόν γι' αυτό δεν το σχολιάζω Τι να σχολιάζω Φαντάζομαι ότι και με τη μικρή ακροματικότητα Που έχουμε ε, ε, Διαφήμιση θα τους κάνουμε Οπότε ας στείλουμε να κάνουν κλικ στην αηδία την οποία δημιούργησαν ε, ε, με παραγωγό το πρόταγκον Λοιπόν ε, έτσι είναι ε, το, Τα βοθρολήματα θέλουν σεφερλίδες και τέτοιους Αυτή είναι η κοινωνία, δεν γίνεται διαφορετικά Απλά έχουμε αυτόν τον αέρα και... Λέμε αυτό το διαφορετικό, το οποίο έχουμε στο δικό μας κεφάλι Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, θα διαπιστώσατε χθες, δεν ξέρω πόσοι ασχολείστε με το ποδόσφαιρο Ότι έπεσε χοντρό ξύλο στον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Σερβίας και Αλβανίας Στο Βελιγράδι, όπου έπαιζε η Σερβία με την Αλβανία και κάποιοι μάγκε εκεί της Αλβανίας ε, σηκώσαν ένα ελικοπτεράκι Και είχε μια σημαία με τη μεγάλη Αλβανία Μες στο γήπεδο την ώρα που πέσαν μπάλα τώρα όλα αυτά Και είχε την ε, Ήπειρο, την Κέρκυρα, τη Σερβία Τη Μακεδονία, τα Σκόπια, το Κόσοβο Ως μια χώρα Λοιπόν που λες σε λινάρα μου Μισό λεπτά λεπτάκι να δω και ποιος είναι παρακαλώ Ναι είμαι ακροατής Το μου Δεν είναι να δεν άκουσα καλή μέρα Γεια σου με Κωστάκη Να καλά παλικάρι μου Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Υπομονή τώρα και στην Κουζάνη εσείς Υπομονή Κώστα μου Λοιπόν Ψήκωσαν ε... λοιπόν αυτό το και το οποίο έχει αυτή τη σημαία Και φυσικά πήγε ο Μίτροβιτς, Ο ποδοσφαιριστής της Σερβίας Και το πιάσε το κατέβασε Τι ήταν να το κατεβάσεις Τσαντίστηκαν οι Αλβανοί ποδοσφαιριστέ και την έπεσαν στο Μίστροβιτς Όλα αυτά μέσα στο Βελιγράδι. Και βέβαια φάγαν το ξύλο τη Αρκούδα και, κατά την α... ταπεινή μου άποψη, λίγο ξύλο φάγανε. Λίγο ξύλο, έπρεπε να του τσακίσουν κυριολεκτικά. Πήγανε, προσέξτε τώρα. Δημιουργήσαν επεισόδιο μέσα στη... στο γήπεδο του Βελιγραδίου, μέσα στη Σερβία, να πούμε. Οι Αλβανοί. Κατάλαβε μάγκα μου, η Αλβανοί. Το θέμα, κοίταξε, είναι εντάξει, ξέρω, κατάλαβα τι θα μου πει, προβοκάτσε και τέτοια. Εκείνο που μου μένει όμως Είναι η πράξη της στιγμής Ότι λίγο ξύλο φάγανε. Έπρεπε να τους αφήσουν Να τους σαπίσουν εκεί πέρα Ποδοσφαιριστές και φιλάφλος Αλβανούς Μέσα στο Βελιγράδι Να τους φυτέψουν να τους κάνουν γρασίδι Εκεί μέσα Τώρα βέβαια θα μου πεις αν το κάνα, Αν κάναν το ίδιο στην Ελλάδα Το πολύ πολύ να τους παλαμακίζαν οι, οι Έλληνες <Ρε> Τουλάχιστον οι Σέρβοι μας σώσαν Και τη δική μας τιμή Παρακαλώ. Μου λέει φίλος εδώ πέρα, αρχηγός της ομάδας και συνελήφθη εξάλλου, ήταν ο αδελφός της, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, ο Ράμας. Ο Ράμας λοιπόν, εμένα, κοίταξε να σου πω κάτι, έγινε ό,τι έγινε και για ποιους λόγους τα έκαναν οι Ράμιδες και οι Αμερικάνοι τα έκαναν. Σημασία έχει η αντίδραση της στιγμής. Σου λέω, λίγο ξύλο φάγαν κατά την ταπεινή μου άποψη. Έπρεπε να τους φυτέψουν και μάλιστα στο χορτάρι να δώσουν και τα ονόματα. Ενό ενό. Εδώ βλέπει το χορτάρι αλβανό τάδε. Εδώ βλέπεις το. Και τώρα. Ε, ε, ε, μην με πείτε μνησίκακο. Θα βγουν κάτι στη Τώρα οι γνωστοί ξέρει να πούμε. Να... Και θα μα πούνε μνησίκακο. Εμεί δεν είμαστε του πολιτικού πολιτισμού. Καθίστε εσεί να πούμε να τα ανέχεστε αυτά. Γιατί είστε πολιτικά πολιτισμένοι. Σου λέω, επαναλαμβάνω. Λίγο ξύλο φάγανε. Έπρεπε να του φυτέψουνε, σου λέω, κανονικά. Στο χορτάρι. Στο γήπεδο του Βελιγραδίου. Παρακαλώ. Βρέτε πάνε απ' την. με το κολόπεδο τώρα πρωί-πρωί να πούμε. Ράσε με, με το μαστούρι πρωί-πρωί να πούμε. Αυτά είναι, έχουν κάψει φλάτζα όλα να πούμε. Έχουν... Αλλά ξέρει, σου είπα, αυτά είναι βοθρολήματα. Βοθρολήματα, είναι βοθρολήματα ω οντότητε είναι βοθρολήματα Τώρα κατ' εμέ Το δυστύχημα είναι Ότι η κοινωνία γέμισε βοθρολήματα Από ό,τι αποδεικνύεται Και με κάτι γιορτές Όπου πλακώνουν οι 4-5 χιλιάδες κατσαπλιάδες Δίθεν να χορεύουν για γιορτές και τέτοια Χορτασμένοι χωρί να τους νοιάζει τι συμβαίνει γύρω τους Κατά τα άλλα η κοινωνία Μάλλον γέμισε βοθρολήματα μεγάλε Ουζουρλός στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να είμαι εγώ. Ξέρω εγώ τι να σου πω να πούμε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι έτσι. Πεθαίνει ρε, πεθαίνει ο κόσμος. Μιλάμε ότι πεθαίνει ο κόσμος. Φτώχεια, δυστυχία, φόροι, παιδιά λιποθυμάνε και οι άλλοι πάνε και χορεύουνε 4.000 στη Ροδαυγή πούμε. Και φωτογραφίζονται και να οι πολιτικοί, να οι δημαρχαίοι, τσιριζαίοι μπροστά. Ου Ουγλεν yeah. Αυτή είναι η κοινωνία yeah. Και σε ρωτάω τώρα εσένα που μπήρες και μου πες το όνομα αυτού του καθηκιού Που μιλάει για τη σημαία Τι διαφορά έχει από το Σιριζαίο που χόρευε στα τρία την Κυριακή Αυτό το καμένο βοθρόλημα yeah. Καμία ρε μεγάλε, κατεμέ με, καμία yeah. Είναι οι ίδιοι σου λέω στον εγκέφαλο yeah. Ίδιοι, ξέχασε πέρσι που κάναν γιορτές και πανηγύρια Τα ίδια δεν κάναν και πέρσι yeah. Χέστε μας να πούμε με, με, με τους καραγκιόζ Τώρα πρωί-πρωί με μανεβάζετε τα τρικλιγερίδια. Χτεσινοί φασίστες, χτεσινά δηλωμένα υπόγεια ρεύματα της διαφθοράς, της δολοπλοκίας, του φασισμού, του ναζισμού, δηλωμένοι σήμερα Σιριζαίοι έρχονται να μας πουλήσουν ε, αγωνιστική διάθεση και, και κάνουν μάλιστα και προπαγάνδες και τέτοια υπέρ των Σιριζαίων βουλευτών. Ρε, δεν μας χέζεται λέω εγώ. Γνωριζόμαστε ρε, μεταξύ μας ποιοι είμαστε ρε και από πού προερχόμαστε. Για λίγο το κεφάλι σας που μας βγείτε και αγωνιστέ. Πληρωμένοι μέχρι χθε από την ασφάλεια να πούμε να, να, να καταδίδετε τον κόσμο. Κουκουλοφόροι ή ε, εκουκουλοφόροι. Γίνετε ξαφνικά αγωνιστέ του Τσίριζα. <Τι> με μας χέζετε λέω εγώ. Συγγνώμη πρωί πρωί, πρωί σκατό έπεσε με το βοθρόλιμα. Λοιπόν, τέλο πάντων ασυντέρθω μέν. Έλα κουρέλα μου. δώσε. Τι μα είπε ο Κουρέλα, Επιχειρηματίε και πολιτικοί έχουν δούνε και λαβίν κάτω από το τραπέζι. Ποοο! Τι, <Τι, <Τι> μα είπε ο Φότο, <Τι> ε, Έλα ρε, βγήτε, ρε να τον παλαμανίσετε το φώτο μα είπε ότι έχουν οι πολιτικοί και οι επιχειρηματίε δούνε και λαβίν κάτω από το τραπέζι. Πο! Και μα είπε μάλιστα και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η Νέα Δημοκρατία το 2013 πήρε δάνειο 14,5 εκατομμύρια εν μέσω κρίση. Μπα, μπα, μπα, μπα. Ρίξτε μας, ρίξτε μας κι άλλα ρίξτε... Μα, δε... Ξέρετε εσείς που τα ρίχνετε Μια χαρά τα ρίχνετε we'll world... Τι έγινε, Σιριζέοι μου yeah. Είστε τα μονάδες μπροστά τώρα <laughs> Σιριζέοι, λέμε τώρα του <laughs> ψάξει εκεί μέσα θα βρεις yeah, we'll leave... το... Με το πουλί τη χούντα Κοιμούνται η αγκαλιά γιατί το δικό τους το έχουν χάσει so Λοιπόν έτσι που λες, αλλά τι έγινε Συναντήθηκε ο Αλέξης και ο Πάνος Έλα Αλέξη και Πάνο Συμφωνία Για τα κόκκινα δάνεια Α, εντάξει, αφού συμφωνήσατε για τα κόκκινα δάνεια Εντάξει Και για πρόεδρο της δημοκρατία. Εντάξει, εντάξει, καλό. Καλώς του παλουκάρι Έλα ρε Έλα Έλα έλα έλα. Έλα, αμοιβαία τα αισθήματα, μωρό μου. Έλα, έλα. Έλα. Ναι, ναι, ναι. Πρρρ! Σωστό, ξέρω, γεια, γεια. Ναι, ρε, κατά τη γνώμη μου, λίγο ξύλο τους ρίξανε. Έπρεπε σου λέω, κατά την ταπεινή μου άποψη, να τους φυτέψουνε στο γήπεδο μέσα. Yeah. Τέλος τέλο. Κάτσερε, πας με στο σπίτι τα λουνού και, και του βιάζεις τα πάντα. Την ηθική του, το, ό,τι κουβαλάει στον εγκέφαλό του και θα στη χαρίσει κιόλα. Τι είναι ο κουραδόμαγκα, ο Ελληνάρα, ο οποίο έχει μείνει στο, ξέρει ποιο είμαι εγώ, ρε. Ξέρει ποιο είμαι εγώ, Να ποιος είσαι! Να ποιος είσαι, αυτό είσαι! Γλέντια και χωρού! Άιντε! Να κάνουμε. Ακία, δεν κάνουμε εδώ απάνω γιορτή μπότσικα στη βαλαώρα. Να πούμε να μαζευτούν οι συριζέι να χορεύουν πάλι. Ευκαιρία όπου γάμος και χαρά ο. Ο Σιριζόπουλος πρώτο. <ΣΠΣ> λοιπόν που λες μεγάλη Συμφώνησε ο Αλέξης με τον Πάνο Ναι εντάξει γι' αυτό, γι αυτό κοιμήσω ήσυχο, Για τα κόκκινα δάνεια Και για τον πρόεδρο τη Δημοκρατίας Μπάξει, Εντάξει τι θα κάνετε δικό σας πρόεδρο Αλλά δεν κάνετε δικό σας Μάστε Αφού συμφώνησαν για τα κόκκινα δάνεια Οι ανέλιδες με τους το Τσιριζεύους Τώρα δε, τι άλλο να θέλεις Από αυτή τη ζωή ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, Πλάκα πλάκα είπαν ναι. ε, ε, Λοιπόν τα είδε όλα πως είπε εκείνο να πούμε Νι να στον τον δούλο σου δέσποτα Α τα, δες όλα τώρα Αφού ξέρουμε είδες και λιμένα Και τα κόκκινα δάνεια Με τον πάνω και τον Αλέξη Νι να μολύεις Να σαμολύσει να πούμε Ο δέσποτας Τι, τι, τι, τι, τι άλλο θες τώρα να. <cinque> Λοιπόν λες μεγάλε. Φα Θα σας φτιάξω λίγο τώρα η πολιτική αβεβαιότητα που απορριάζεται με το φόβο των εκλογών επηρεάζει την έξοδο από το μνημόνιο. Και έπεσε το χρηματιστήριο! Έπεσε ρε το χρηματιστήριο! Ακούστε, Μπαμίτσο στην Κουσοβίστα! Έπεσε ρε Κώστα στην Κοζάνη, στα Σέρβια και στο Βουζερίρε. Ακούτε, στο καρτέρι! Έπεσε το χρηματιστήριο! Ρε! Κατρακύλησε το χρηματιστήριο! Ρε! Πάει, δεν θα βρίσκει τσίπορο και ούζο τώρα. Δεν θα υπάρχει στα ATM καλαμπόκι μεγάλοι να θεαίσουν τι κότε. Δεν θα υπάρχει τίποτε. Τίποτα απολύτως κυρία μου και κυριέ μου. Και όπως μας είπε και, ο... και... η φιλινάδα του Σκόμπι η Βούλτεψη, ε, ίδιες κουβέντες μας λέει. Πας έλεγε το 74 ο Σκόμπι, αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αργήσουν να κλείσουν τα ATM. Και πώς θα τρως καλαμπόκι, έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν... Δεν θα μίλα και, και το Βοθρόλημα ο Πάγκαλος Α αυτό δεν είναι Βοθρόλημα, αυτός είναι Βόθρος από μόνος του Λοιπόν Εγώ ήμουν κομμουνιστής μας είπε ο Πάγκαλος Ωπα μεγάλε Πάγκαλε Και αυτό το σύστημα είναι πως Όσοι μπορούν και έχουν όργανα άσκησης βίας Σφάζουν τους άλλους μισούς Χωρίστε hey, hey, Σωστό Τι είναι ατχός όμως Έλα καλά Ρεμίστε Ρεμίστε Ρεμίστε Ρεμίστε Ρεμίστε Δύο τρεις ξεσηκώθηκαν Παρακαλώ Έλα Τι τι θα γίνουν Τι θα γίνουν Θα γίνεται τσίπρου πάρτι Τσίπρου πάρτι Ούτε θα αλλάξω το άνομα Έλα Μου λέει ένα ταλέπορος τηλεκροατής Άμα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ μου λέει Δεν θα ξαναγίνουν animal πάρτι Με τον Ντιν και τον Νταν στη οίκονο. Θα γίνονται τσίπρου πάρτι μάλλον Λοιπόν Αυτό λοιπόν το όρθιο βοθρόλημα Ο βόθρος αυτό ο κινητό βόθρο Όλο ο βόθρο αυτού είναι στο μυαλό, έτσι. Δεν είναι από κάτω, λοιπόν. Είπε όταν ήμουν εγώ κομμουνιστή και αυτό το σύστημα είναι πω όσοι μπορούν, λέει, και έχουν τα όργανα άσκηση, βία, σφάζουν του άλλου μισού. Δεν μπορεί να μη σφάξει τον κόσμο αν δεν είσαι κομμουνιστή, είπε ο Πάγκαλο. Εμεί, εν πλήρη ηρεμία, θα του απαντήσουμε το εξή του κυρίου Παγκάλου, και ήθελα, θα ήθελα <χαι> κάποιοι φίλοι πασοξίδε που ακούνε να με διαψεύσουν. Δεν μου λε, Πάγκαλε την εποχή που δεν ήσουν, αν δεν ήσουν στην Κλαδική δεν έβρισκες μεροκάματο αυτό τι ήτανε, δεν ήταν σφάξιμο δεν ήταν θάνατος, τι ήταν δηλαδή πόσο απήχε από τα γκούλαγ αυτή η απομόνωση ανθρώπων οι οποίοι έπρεπε να σκύψουν στην Κλαδική για να βρουν μεροκάματο όταν φτάνεις λοιπόν στο σημείο να δίνεις βήμα ακόμη στον μπάγκαλο ως χώρα δημοκρατικά και καλά έτσι ναι και ο οχετός αυτός να βγάζει αυτά που λέει, αυτά που βγάζει τέλος πάντων, τι να κάνεις, δεν σου κάνει εντύπωση καμία ότι ένα άλλο βοθρόλημα της κοινωνίας, λέει, είναι ο τραγουδιστής Βαλάντης, θα πολιτευτεί με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και έχει, γιατί έχει στενούς δεσμούς, λέει, με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλε, όπω καταλαβαίνει, είναι ατέλειωτο ο κατάλογο. Μας έχουν πνίξει τα βοθρολήματα της κοινωνίας, είναι αυτά τα οποία Είναι κάθε μέρα στις τηλεοράσεις Είναι αυτά τα οποία είναι κάθε μέρα στην πολιτική Είναι ορίστε παρακαλώ Παρακαλώ Ε like mm. mm. ναι τι <coughs> floor, Ναι Ναι, ρε. ναι. Παιδε. Κάτσε, θα σου, πω. Ναι, θα, σου πω άλλα, ναι, θα σου πω. Θα σου πω τώρα κι άλλα. Ναι, θα σου πω θα σου κι άλλα. Ναι, θα σου πω κι άλλα. Ποιον, ποιον κυνηγάνε, Ποιον κυνήγησαν αυτά τα αθύρματα οι πασοκολίστραρχοι. Ποιον συνεχίζουν να κυνηγάνε, Διότι δεν φεύγει η πασοκύλα. Χθες που μιλάμε, λοιπόν, συλλάβανε γυναίκα η οποία έκλεισε την εταιρεία τη από το 1995. Την έκλεισε Δεν την έκλεισε να πάει στη Γουαδελούπη Έκλεισε λόγω αναδουλειάς το 1995 Εντάξει Μένοντας με χρέος στην εφορία ευρώ Σήμερα τα 7-10 ευρώ φτάσανε 60 Συλάβαν λοιπόν τη γυναίκα Πρόσεξε μεγάλε Πρόσεξε Δεν συλλαμβάνουν κανένα πάγκαλο για αυτά που λέει Κανέναν αλήτη για αυτά που κάνει Συλλαμβάνουν ανθρώπου οι οποίοι έχουν πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής τους λοιπόν σε μια υποτίθεται συμφωνία που κάνανε με αυτόν τον Μπουρδελιστάν και επειδή δεν είναι του κόμματος του Ιωδήποτε κόμματος λοιπόν τον σέρνουν από εδώ από εκεί καταρακώντας την αξιοπρέπειά του και κάνοντας αυτά που τους βάζουν να κάνουν οι κατακτητέ ως καλοί και υποτακτικοί γερμανοτσολιάδες έτσι που λες, μεγάλε Δεξιούλη μου Άντε να δούμε και το βαλάντι στη βουλή Να χορτάσουμε ναι λοιπόν, Διότι αν δεν έχεις τη βουλή τώρα βαλάντιδες ε, Τέτοιους τύπους να πούμε Και τα λοιπά Δεν γίνεται Δεν, δεν, δεν, δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτή τη χώρα Ποιος θα σε, ποιος θα σε σώσει Αν δεν έχεις βαλάντιδες τα Όλοι για αυτή τη διανόηση σε φερλίδες, γιαγκοσκορδάδε, λοιπόν, όλο αυτό το σιρφετό, όλο αυτό το βοθρόλυμα να το ρίξεις μέσα από το βόθρο που θέλουν ακόμη να το αποκαλούν ναό τη δημοκρατίας Και ποια είναι η είναι διαφορετική η κατάσταση. Τι να ξέρω, ένα τηλέφωνο να μου την πει, Να μου την πει, Δρε Μεγάλη, να την καταλάβω κι εγώ τέλο πάντων. <Τι> Να καταλάβει τι είμαστε τώρα. Να καταλάβει. Λέμε ρε παιδί μου τώρα, εν του λόγου και εσύ, μην μια κουβέντα, να αναφωνήξουμε όλοι μαζί. Έλα αλαμουντίν στον τόπο σου. Ήρθε η κυρία Αλαμουντίν, διότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ούτε κυβερνήσει ούτε δικαιόρου να την κάνουν την ιστορία για τα γλυπτά. Λοιπόν, και κάμνανε ε, ρεπορτάζ. Πήγε στο Λαζάρο ε, Όχι σε μένα, ρε. Πείτε σε μένα η κυρία Αλαμουντίν, δηλαδή να βρει ο Τζόρτζ. Δεν ξέρω αν το πιαζε. Τη λέει ο Τζόρτζ, κοίταμε να έχει επαφέ με αυτό το καθήκη και στην άρτα. Στον άλλο το Λαζάρου θα πα, το Σεφ Και πήγε λοιπόν και έφαγε. Ε, έφαγε τι έφαγε και έκανα ρεπορτάζ. Πήγαν και έκανα ρεπορτάζ για το τι έφαγε η κυρία Αλαμουντίν. Σε ρωτάω, πού υπάρχει ίχνο σοβαρότητα να πάμε. Να πάμε, να πάμε, να πάμε να συναχτούμε! Πού! Έφαγε, λέει η κυρία Λαμούντι, κάτσε να δω και εγώ τι έφαγε. γαρίδες αμβραγικού Α! Μην μου λε τέτοια! Έφαγε. Μπαμπαλίνα, Ο, και σαρδέλα η μπαμπαλή. <laughs> Θα τα καταφέρουμε. Πήγε στο Λαζάρο στο Τσεφ. Λοιπόν, τι είναι, εκεί κάτι γερονδια, κάτι γερόνδια βλέπω. Ά, βλέπω και καμιά φωτογραφία. Λοιπόν. Α, καλά Και τι άλλο έφαγε Έφαγε και μαγαρόνια πες το Έλα μαγαλώ Γάμπαρη <laughs> Έλα Απαπαπαπα <έλα. laughs> με πήρε άλλο άλλος τηλέφωνο Πειδή έκανα λάθος και είπα που είναι σαρδέλα να μου πει ότι είναι γάμπαρη <laughs> <laughs> Ναι μωρέ <μόρε>, <laughs> Τι είστε εσείς τι οβίνες είστε πό πό πό πό Καλά κάνετε εμ' αρέσετε <laughs> Πού είστε σοβίνες για να είστε Σοβίνε παναπρέπει, δεν είστε Τσιριζέι. Ελά, Τσιριζά. Φαντάζεσαι να πάνε οι Αλβανοί να σηκώσουν την σημαία τη Αλβανία στο φεστιβάλ του Τσιριζά. Η ε, ρεγλέδια που θα γίνει. <Κι> Προσέξτε τώρα, Μεγάλε, επειδή έγινε θέμα με την κυρία Λαμουντίν. Τώρα θυμήθηκε ο δικηγορικό σύλλογο αυτή των Αθηνών ότι κι αυτό μπορεί εθελοντικά να συμβάλλει να γυρίσουν τα γλυπτά του Παρθενώνα πίσω. Πρόσεξε, Μεγάλε. Μέχρι χτες είχες δικηγόρους μεγάλα μυαλά να σου φτιάξουν μη κυβερνητική οργάνωση Στο δευτερόλεπτο Στο δευτερόλεπτο Λοιπόν κατάλαβες μεγάλα Ναι Τώρα θυμήθηκαν ότι μπορούν και αυτοί να συμβάλλουν Το θέμα λοιπόν όμως είναι Εμείς με το πτωχό μυαλό μα, Θα σας πούμε για μία ακόμη φορά Ότι εάν καταλάβετε ζωντόβολα Ότι οι υπηρεσίες προς την πατρίδα δεν πληρώνονται Ίσως χαράξει μια άσπρη μέρα Σ' αυτή την πατρίδα που αποχαιρετήσαμε την... λοιπόν, λέμε ίσως χαράξει μια μέρα Αλλά πού να το πάρετε χαμπάρι Διότι η ανικανοσύνη σας Σας οδηγεί στα μαστάρια της Αγελάδας Και τα μαστάρια της Αγελάδας Είναι για κάποιους Δεν είναι για όλους Κυρία μου και κύριέ μου Αμπλαος συγκίνησης oh, oh, oh. Τσιρνίασα Μισό λεπτό Γιατί αυτό το θέμα Δεν πάει Χωρίς ε, Την κατάλληλη Μουσική Λοιπόν Μισό λεπτάκι Διότι αυτό το θέμα επαναλαμβάνω Δεν πάει χωρίς την κατάλληλη μουσική όσοι είναι παλιοί ακροατές θα καταλάβουν Για ακούστε, <Τοκλή> ακούστε παρακαλώ ακούστε ακούστε. Mm. <χωρή> είναι κουμπαρσιτά. Είναι ο χορό που ήθελα πάντα να χορέψω Τσικ to τσικ Με τον μαγουλάρα <Και> Τον μαγουλάρα μου Τον άνθρωπο του σοσιαλισμού του πατριώτη πεταλωτή <Και> Το πεταλωτή λοιπόν κυρία μου και κυρία μου ώστε είστε παλίοι θα θυμόσαστε Τα γλέντια που κάναμε από εδώ Με το πεταλωτή όταν ήταν στην εξουσία Όχι ότι έφυγε ποτέ το πεταλωτή από την εξουσία λέμε ρε μου Τώρα όταν ήταν προβεβλημένος εξουσία, της εξουσίας, το πεταλωτή. Εμφανίστηκε το πεταλωτή και ο Σταύρος μενόμενος έκαμνε επίθεση «Στο Πασόχ δεν λειτουργεί τίποτα» είπε το πεταλωτή «Έλα το πεταλωτή» Εξαπέλισε σφοδρή επίθεση στην ηγεσία του Πασόχιος «Το πεταλωτή» και είναι ένας εκ των τεσσάρων που έβαλαν την υπογραφή τους και ζητούν έκτακτο συνέδριο Μεγάλε είναι 4.000 τύποι τώρα Πασοκομούριδες μιλάμε για απέραντο βόθρο τώρα όπω καταλαβαίνει, οι οποίοι θέλουν συνέδριο. Κατάλαβε, δεν το βγάζουν από το μυαλό του αυτό το ότι εμεί καθόμαστε, κάνουμε συνέδρια, συνάξει, συνελεύσει και. τρώμε. Νομίζουν ότι ακόμα έτσι είναι η κατάσταση. Βέβαια, λάθο κάνω εγώ, δεν νομίζουν. Για αυτού έτσι είναι η κατάσταση ακόμη. Αν θέλει να σε οδηγήσει σε ένα σημείο να δει τι κάνουν κάθε μέρα, πολύ ευχαρίστω. Το θέμα είναι. Από ποιο ATM's πράττουνε τους μισθούς στους οποίους είναι διορισμένοι ή πηγαίνουν στην υπηρεσία κάθε 15 να πάρουν το μισθό. Mm -hmm. Αυτά λοιπόν με το πεταλωτή και την uh, κουμπαρσίτα που ήθελα να το χορέψω κάποτε. Mm -hmm. Κυρία μου και κύριέ μου, τι θα χτυπάνε κάρτα στη βουλή αν δεν θέλουν να μειωθεί ο βουλευτικός μισθός. Απαπα ah, Τι τους κάνετε ρε εσείς Αυτό είναι βασα, βάσανο ρε. Βάλετε τους ολόκληρο! ρε Τέτοια μυαλά ρε τέτοιους Να χτυπάν κάρτα Τι θα τους βάλουν μηχάνημα στη βουλή oh, Στο μυαλό πρέπει να χτυπάν κάρτα Ηλεκτρονική κάρτα Ναι Καταλαβαίνεις τι θα γίνει εκεί τώρα έτσι Θα βρουν ένα θύμα που θα χτυπάει τις κάρτες για όλους Άσε που θα ανακαλύψουν Α, κάτι θα ανακαλύψουν αυτό, δεν υπάρχει. Εδώ έφτασε ο Ή ταμίλος να παίζει κάκι στο τηλέφωνο. Τι, <Τι> δηλαδή, κάτσε. Μιλάμε για προχωρημένε καταστάσεις <Τι> Κυρία μου και κύριε μου, <Τι> <Τι> χθε η Ελλάδα βίωσε. Η Ελλάδα, αυτή τέλο πάντων που απέμεινε, βίωσε μία ακόμη ξεφτύλα ε... Μία ακόμη ξεφτύλα Την οποία επικροτούν και παλαμακίζουν Οι οπαδοί Των Σαμαροκουλερο Βενιζέλων Και όλων αυτών των αθερμάτων Με μεγάλο καμάρι λοιπόν Ο Πρωθυπουργεύων εγκαινίασε Το επίδομα φτωχού που ξεκίνησε Πιλωτικά σε 13 δήμους Της χώρας και θα γίνει καθολικά Μόνιμο από το 2016 Προσέξτε παρακαλώ παρακαλώ το παρακαλώ Άρα μπράβο, μπράβο Σωστό σου Να σε καλά, να σε καλά να σε μου λέει ένας φίλος εδώ Η τεχνολογία είναι τεράστια θα, θα, Με το κινητό θα χτυπάνε την κάρτα Συμφωνώ απόλυτα φίλε Παρακαλώ yeah, Καλώς Λοιπόν, είναι καλύτερη λύση από τον πρώτο που είπε καλύτερη θα χτυπάνε μέσω κινητού. Μου λέει μη στεναχωριέσαι. Μου λέει. θα κάνουνε μια προκήρυξη. Θα αγοράσουν ένα μηχάνημα 460 εκατομμύρια ευρώ. Μου λέει. Λοιπόν να το τοποθετήσουν και αφού το τοποθετήσουν θα προσλάβουν όλοι από έναν ημέτρο 2, 3, 5, 10 γύρω στους 4.000 ημέτρους να χτυπάνε την κάρτα για να μην κουράζουν τα παιδιά νομίζω είναι καλύτερη η δεύτερη λύση ε, συνάδει ε, ταιριάζει κιόλα με το μυαλό των σωτήρων συμφωνώ απόλυτα με το φίλο έτσι λοιπόν εφόσον συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα κυρία μου και κυριέ μου η, χθες η απόλυτη ξεφτήλα η απόλυτη ξεφτύλα, να ξεκινάνε το επίδομα φτωχού σε μια κοινωνία η οποία έπρεπε να εργάζεται Έτσι έπρεπε να εργάζεται, να δουλεύει, πώς το λένε Να έχει εργασία και να μην ζει από την ελεημοσύνη των κατακτητών Λέμε ρε παιδί μου τώρα γιατί δεν ζουν όλοι από την ελεημοσύνη των κατακτητών Η κοινωνική δικαιοσύνη ευνοεί την ανάπτυξη και στεριώνει τη δημοκρατία Είπε ο χαμένος τη υπόθεση στο μυαλό Πρωθυπουργεύων Σαμαράς Και θα το δώσει λέει σε 700 πολίτες Προσέξτε επαναλαμβάνω Η κοινωνική δικαιοσύνη ευνοεί την ανάπτυξη Και στεριώνει τη δημοκρατία Καταλαβαίνεις μεγάλε Τι εννοεί κοινωνική δικαιοσύνη ο Σαμαράς Όχι την υγεία Όχι την παιδεία Όχι την εργασία Κοινωνική δικαιοσύνη Εννοεί την ελεημοσύνη Την οποία δίδουν για να μην εξεγερθεί κανένα πεινασμένο. Αν, βλε... Αν και βλέπω στην Ελλάδα ότι όχι πεινασμένο δεν πρόκειται να εξεγερθεί, αλλά το στομάχι να σου κολλήσει στα κολομέρια, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Επίση, ο, ο έτερο δημοκράτη Βρούτσι μα δήλωσε μας περιέγραψε το μέλλον που θα έχει η Ελλάδα. Πρόκειται, μα είπε ο Βρούτσης, για καινούριο θεσμό που θα είναι ο πυλώνα, προσέξτε, τη κοινωνική αλληλεγγύη του αύριο. Το καταλαβαίνεις ποια είναι η κοινωνική αλληλεγγύη του αύριο Το επίδομα φτωχού Κοίτα τώρα που θα κάνουν Τις, παρα, τις συνάξεις Γιατί θα έρθει και ο Βαλάντης, Να πάτε να τους παλαμακίσετε Διότι πιστεύετε Πιστεύετε ακόμη Ότι εσείς δεν έχετε πρόβλημα Καλά κάνετε λοιπόν Αυτά γίνανε χθες Σε μια ακόμη ημέρα Εξεφτυλισμένη Για την Ελλάδα Για, το, για την ανθρώπινη υπόσταση σε μια ακόμη εξευτελισμένη μέρα για την ανθρώπινη υπόσταση Κυρία μου και κύριέ μου Παρακαλώ well, so real... ε, Είναι μεγάλο το νούμερο τώρα ε, Διότι αυτοί οι τύποι τώρα 700.000 πολίτε, οικογένειε, και βαθμοί πολλαπλασιάζουν πάντα ψήφου. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει. Κατάλαβε μεγάλη, όπου φτάσαμε. Επίδομα φτώχεια λέει είναι, πρόσεξε τι είπε ο Βούρτσης. και δεν βγήκε σήμερα ένα δημοσιογράφο, μια εφημερίδα, αντιπολιτευόμενη, να το πει: Τι λε, Ρεμόνι, Ρε, ρε Βόιδο, όρθιο, τι λε, Είναι κοινωνική αλλη... η κοινωνική αλληλεγγύη το αύριο το επίδομα φτώχεια. Το επίδομα φτώχειας το επ... Ξαναρωτάω Είσαι έλογο on. Είναι κοινωνική αλληλεγγύη το, ε... το αύριο το επίδομα φτώχειας oh, Μου πει, εντάξει Εδώ πάμε και ψηφίζουμε Τζίμερο Το δωράκι, τον έχουμε τρίτο κόμμα Βαλάντι ε, Τζίμερο όπως τον είπαμε Το πιταλωτή, κάνουμε κινήσεις για το Πασόκ Αυτό είναι Κατάλαβες, κατάλαβες μεγάλη Αγαπημένε μου και αγαπημένη μου και αγαπημένο μου Λοιπόν ότι είμαστε γιούματι θρολίμματα στον εγκέφαλο Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση Λοιπόν για να τελειώνουμε Το οικογενειακό άσυλο τέλος Αφού σε έσκιαξαν πρώτα ότι θα κάνουν ντου Στο σπίτι σου η εφοριακή χωρίς εισαγγελέα Τώρα το κατάπιες Όπω θα ήταν φυσικό να το καταπιείς Λοιπόν τώρα θα κάνουν ντου στο σπίτι σου Με εισαγγελέα Α, Μη σε στεναχωρήσουμε ρε κοντούτσικο Λοιπόν μη σε Λοιπόν και θα ψάχνουνε με πως καμιά δεκάρα κρυμμένη Και όλα αυτά τα ωραία Σε παρακαλώ πολύ Λοιπόν να σε ενημερώσουμε Έτσι για να μην Έχεις και αγωνία Επειδή πρέπει να πας και στη γιορτή του Τσίπουρου Και τη χελώνα. Βέβαια, βέβαια Ότι έρχονται και τα τέλη κυκλοφορία, Αυτοκίνητου για το 2015 Ο τρόπος υπολογισμού αλλάζει Όσα αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα Πριν το Νοέμβριο του 2010 Θα πληρώσουν από 22 Μέχρι 1320 ευρώ Ανάλογα με τα κυβικά Ωουουουουου Για ένα αυτοκίνητο 1400 κυβικών Τα τέλη κυκλοφορίας είναι 300 ευρώ Και ας είναι 25 χρονών Εντάξει μεγάλε Το κατάπιας και αυτό Τράβα λοιπόν να τους παλαμάκησεις Έχεις ένα μάξι 1400 κυβικά και είναι 25 ετών. Θα πληρώσεις 300 ευρώ η τέλη κυκλοφορίας. Τρε μπουλάκι μου με το βαλάντι σρε να του να, να τους παλαβαγγίσεις, μεγάλε. Έλα, δε σ' Λαγκοσκορδά τους κορδός σεφερλίδες να περάσεις την ώρα σου. Φάε στη μάπα όλο το σκατό, όλο το βοδρόλυμα. Ρούφα μιλάμε! Έλα, έλα. Τραγούσα ευρυζάκια. Θα μου πεις δεν έχεις πρόβλημα. Έχεις κάποιος που να αγγίσει. Έχεις κάποιος που να κάνει. Μια καράγκμπη ράντε, έστραγούσα. Μια καράγκμπη ράντε. Στα πούμε και το πάντων. Τι άλλος ή άλλοι. Κι ο παιδί μους σου γυράζει με καλά. Ε, αγούσα. Αύτα. Θέλουμε να ρωτήσουμε... Τον πολέμαρχο Βενιζέλο Όταν ρωτάμε τον πολέμαρχο Βενιζέλο Ρωτάμε και τους παλαμακιστές του Ταυτόχρονα Ρωτάμε και τους παλαμακιστές του ταυτόχρονα Πού είναι δημοκράτες Σαν τον Βενιζέλο Χτυπήθηκε το ελληνικό χωριό σαρτανά Στην Ουκρανία Σκοτώθηκαν Έλληνες Έχεις να μας πεις τίποτα για τη στήριξη που πρόσφερε Στην αζιστική Κυβέρνηση της Ουκρανία. Λέμε ρε παιδί μου τώρα εσείς ο οπαδοί του έχετε να μας πείτε τίποτε Να μας απαντήσετε τίποτε Καμιά κουβέντα Έχετε να μας πείτε τίποτε Πείτε μας μια κουβέντα μωρέ Πέρα από το ATM που σας μοιράζουν το καλαμπόκι Μια κουβέντα πείτε μας Καλύτερα κοιτάξτε στον καθρέφτη Και πείτετε στον εαυτό σας την κουβέντα Πόση αξιοπρέπεια χωράει τελικά. Yes, πόση oh, πόση αξιοπρέπεια. Πού πήγε αξιοπρέπεια, Άσουρε μεγάλε As... As 40... Είναι κλεισμένοι στο ATM, έτσι δεν είναι. Με αυτά και με αυτά Κυρία μου και κυριέ μου Στον απέραντο βόθρο όπως καταδίσανε αυτή την κοινωνία Λοιπόν και θα κάνουν αυτά που κάνουνε ε, καλλιτέχνε και διανοούμενοι Τύπου καμένων εγκεφάλων για τη σημαία Θα λένε αυτά που λένε Οι πάγκαλοι, οι μάγκαλοι Οι, οι, οι, οι Βουλτεψέ, Όλοι αυτοί να πούμε are... Το δυστύχημα της ιστορίας Παρακαλώ Έγινε μηδενικά στην τράπεζα η αξιοπρέπεια μου λέει εδώ μια φίλη Αλλά ξέρεις ποια είναι η πλάκα, δεν ξέρω ποια είναι η αρρώστια Τι βλέπετε στον ρε παιδιά Συγνώμη δηλαδή τι βλέπετε, τι ακριβώς βλέπετε στον καθρέφτη... Βλέπετε κάτι άλλο... Βλέπετε κάτι άλλο... Τι σου έλεγα λοιπόν... Έτσι λοιπόν με αυτή την ιστορία... Ε, αυτά τα βοθρολήματα... Που κυκλοφορούν... Είναι κυβέρνηση, είναι καθηγητάδες... Είναι οπαδοί... Είναι, είναι, είναι, είναι, είναι, είναι και τι δεν είναι... Και είναι και κόμματα... Πολλά κόμματα... Πάρα πολλά κόμματα και το δυστύχημα πήγα να σου πω είναι ότι συμβαίνουν την ώρα που μικρή μερίδα συνανθρώπων μας δι, διαπράττοντας το επαχθές έγκλημα να θέλει να εργαστεί στη ζωή της πεθαίνει τους πεθαίνουν τους ανθρώπους μια, είναι μια μικρή μερίδα μικρή μερίδα τους πεθαίνουν του ανθρώπους γιατί δεν πήγαν να γλύψουν στο κόμμα Γιατί δεν είναι ρουφιάνοι γιατί, γιατί Γιατί Τους πεθαίνουν τους ανθρώπους Το καταλαβαίνετε Κάθε μέρα Κάθε μέρα Ξανακοιτάξουν λοιπόν στον καθρέφτη σου Και Δες Και σκεύου λέμε τώρα Τι να σκεφτείς θα μου πεις Είπα και εγώ πως θα γλιτώσει Τώρα που είναι καταλληλότερος ο Αλέξης ε, Για πρωθυπουργός τώρα Βγάζουν καταλληλότερο τον Αλέξη Για γι' αυτό ρίχνει το βαλάντι Στον στίβο Ο, ο... ο Σαμαράς <σχει> Τι άλλο θα δούμε <σχει> Πάντως Μπορούμε να θεωρήσουμε τους ε, αυτούς μας τυχερούς. Κανένας δεν υπολόγιζε ότι θα τα δούμε όλα. Και ακόμη δεν έχουμε δει τίποτε. Και ακόμη δεν έχουμε δει τίποτε. Παρακαλώ. <Καλό> <Καλό, καλό. καλό, καλό, καλό. Απέναντι μου λέει ένας τηλεκροατής εδώ, σε ένα σάκι ρουβά, τρουβά της πολιτικής, μόνο ένας βαλάντης μπορεί να σταθεί. Συμφωνώ Συμφωνώ μαζί σου Εγώ τουλάχιστον συμφωνώ μαζί σου Συμφωνώ μαζί σου Αλλά Πριν Πριν με στείλει Θέλω να ακούσουμε ένα Ωραίο δικό μας Και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε Manula Λοιπόν κυρίε μου και κύριοι, από τη Λιώκαμαν, που τα λέγαμε και στο χωριό μας ακούσαμε τον υπέροχο Γιώργη Μπαγιώκη στο Τίνος Μανούλα Θλίβεται. Oh. Βέβαια, ο Γιώργης λέει το παραδοσιακό για τη μανούλα του Ντούλα. Αλλά εμείς απαντάμε στο Γιώργη και του λέμε Του χε στη μάνα χαίρεται τα ντριωμένου σκούζη. Oh. Διότι μη μου πείτε ότι δεν θα χαρεί η μάνα του Βαλάντι μόλι θα γίνει βουλευτή, ή δεν χαίρεται η μάνα του Σαμαρά που είναι πρωθυπουργός του Βενιζέλου, των Τσιπραίων και άλλων που θα κατακτήσουν τις κυβερνήσεις. Οπότε επαναλαμβάνουμε, για να το εμπεδώσουμε καλά, του χέστι μάνα χαίρεται τα ντριωμένου σκούζι. Λοιπόν, ελληνογαρδούμπα μου, αρε μεγάλε, μεγάλε πριν κλείσω θα σου πω ότι δεν είναι καιρός για χορούς και κάστανα με μέλια. Δεν είναι, χο... είναι καιρό με συγχωρείς, χορός για χορούς, είναι καιρό για θρήνο. Για θρήνο. Να θρυνήσεις την αξιοπρέπεια, να θρυνήσεις την πατρίδα, να θρυνήσεις τους ανθρώπους που χάνουμε. Αλλά πού, μυαλό. Κυρία μου και κυριέ μου, τέλος. το συντονισμένοι στο ραδιόφωνο, έρχεται ο καναλάρχης με φόρα. Με Αμερικάνιες βλέπω οπότε οπό, βλέπω κύριε Γενναλάρχη <Λερόι>, Λερόι Μαρτίν Τι να αυτά Ρεγάλε Γενναλάρχη Λοιπόν Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Για την ε, Πώς τη λένε ε? Την υπομονή σας Να μας ακούσετε Για τις παρατηρήσεις σας Και να ευχηθούμε να είσαστε Πάντατε πολύ καλά Για και χαρά σας τον 1,5 FM Stereo.